Παρακαλώ! Ελληνοφρένια! Η ίδια! από στόλη μου! Δεν το πιστεύω! Εγώ νόμιζα να το σήκωσε καμιά κοπελιά από το ε, τηλεφωνικό κέντρο! Όχι, το σήκωσε μια γοριά από το τηλεφωνικό Ρα, κέντρο! Άντρα μου! Λοιπόν, ναι. κάθε τώρα να σου πω και ποια είμαι η ευκαιρία, μην τα βγάλει την ώρα του λαού. Εγώ πήρα να ευχαριστήσω γιατί έκλεγα τώρα με τα πέτρινα χρόνια. Ε, δηλαδή μαζί σα, γελάω μαζί σας, με αυτό, ναι, Του Θοδωρή, έλα που βρεθήκαμε στο γάμο Χριστό δεν κατάλαβα, πια. Της Αγγελικής Της ε, με με Χριστέ μου ξέχασα το επώνυμο της νύφης μου Ποιο γάμο καλέ, ήμουν εγώ σε αυτό το γάμο Όχι, εγώ ήμουν μόνη μου Εγώ δεν ήμουνα Το αγαπώ πολύ και τον άλλο, το άλλο κοπέλι έτσι το θύμιο, δηλαδή έκλαιγα εδώ από... δεν άντεξα και τηλεφώνησα. Είπα πολλά αγάπη μου, σ' αγαπώ τόσο πολύ, ζω μαζί σα. έτσι. κατάλαβα και λογικό, αφού δεν θες να ζήσεις με τον άντρα σου μαζί μας θα ζεις. <Χαιχα> Εννοείται. Κοίτα <Χαιχα> χαρά. Σας σα <Χαιχα> σας αγαπώ. Yeah. Η μεγαλύτερη νομίζω αποδοχή ότι νίκησε η Πουσουκούστο στι εκλογέ των Βηγυτών είναι ο νόμο τη κεραμένη που θέλει να καταργήσει παρατάξεις Αυτό δεν είναι απόδειξη ότι νίκησε η Πανασπουδαστική μόνο. Αυτό και είναι το, πόσο το, του το. έτσουξε που τον ήρθε η ΔΑΠ. Σωστό και αυτό. Γιατί δεν το είχαν περιμένανε. Και α! Άλλο, ανε, ο Άβωνε είπε ότι πρώτοι και μα οι υπόλοιπε χώρε. Αυτό που είπατε θα πρέπει και οικονομοτεχνικά να είμαστε πρότυπο για την Ευρώπη, να σου το με πολύ μεγάλο συμβασμό, είμαστε. Γιατί σε όλου του που εξέδωσε η Eurostat, η Ελλάδα είναι πρώτη. Συμφωνώ μαζί του, γιατί τέτοια ζώα με μειωμένου μισθού, ώρε εργασία και χωρί να μην γυρωθούν, ε, είναι να θέλουν οι καπιταλιστέ παραγω... τη υπόλοιπη να μα εδώ τα Με έδειξε η μαμά μου! Με είναι η μου στο πανεπιστήμιο στο αυτού. Έγινε και εγώ ο φοιτητής! Μάλιστα. Καλώς! Όχι. Έχω. Πολύ κακό. Λυπάμαι, πολύ αί, για λογαριασμό σου, ντράπηκα. <συλίξε> Νάσον Μάρτιν. Μάρτιν και με παστίτσιο που φουράει τον Μάρτιν. Στην οδό μοιραμπό. <laughs> Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μηραμπό ένα. Ένα καπρίτσιο τη ήταν αυτό. Ή μια επιτακτική ανάγκη. Εγώ δεν ξέρω αν ο και που ήταν 6 μηνών πολιτικός κατούμενος τότε στο Παρίσι Αν έκανε τότε να φάει παστίτσιο μήπως ήταν μικρό και δεν του δίνει. Αν γεγάλα μόνο και κρέμες. Αυτό δεν ξέρω. Πρέπει να το αυτό γιατί να... θα το ιστορία. το, το, το για τον Δεν ξέρω. Ούτε πω, Θα το ερευνήσω. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά. Με παστίτσιο που φτουράει. Αποστολή, καλημέρα. Καλημέρα. Τι γυναίκατε. Καλά. Κατάφερε πάλι αυτό μέσα εκεί να μα συγκινήσει λιγάκι. Ε, θέλετε και Είμα. πολύ. Ναι, εντάξει, να σου πω για ποιον εννοούσε ότι έχει κάνει αντίσταση, α πούμε, κάποιο στο Παρίσι, εκείνοι που τρώγανε σε τραπέζι 8 ατόμου και τρώγανε 15 παστίτσε που φτούρανε. Πουφτουράει. Πουφτουράει. Φασολάδε ανάλαβε και τρει φασολάδε ανάλαβε κάθε μεσημέρι. Ο τη θυμάμαι είχε κάνει αντίσταση κι αυτό. Εγώ πήγα και έβανα κρωτίδε τη λέγανε. Όλοι αυτοί οι αντιστοισιακοί του βάζει με το Μπάμπι και την Ελένη, δυστυχον Αυτό κατάλαβες. Μην θέλουμε να πούμε, ρε παιδιά, Μην να με τους Αυτό κατάλαβες. Βάλουμε τους αντιστασιακούς αυτούς στο Παρίζι με τους αντιστασιακούς του δικούς μας. Καλά, άστο, Έτσι, Δεν θέλουμε να μας ας πούμε αυτό, θέλω να πω. Ναι, εγώ κατάλαβα τι να πεις. Έγινε. Αυτό. Έλα πώ Έλα πιο δυνατά. Τι χάριζε, φίλε. Καλά, εσύ. Ε, καλά, σε σχέση τώρα με την ταινία του Βούλγαρη, θέλω να αναφέρω έτσι ένα σήμα το. Επειδή έπαιδε και ένα μου στην ταινία και μα άφησε πριν δύο μήνε. Ο Κώστας ο Κλεφτόγιανη. Και έχει πέσει σε πολλέ ταινίε του Βούλγαρη. Είναι ο ταξιάρχος που έχει δει στο Ψυχή Βαθιά με τον Βέγκο που πάει να πάρει το παιδί του. Ναι. Που μιλάει ο Βέγκο. Ε, ο ταξιάρχος αυτό ήταν. Mm. Είχε πέσει και στα πέτρινα χρόνια. Μη σου πω για του πισυρικάδε που παίζαν στο Ψυχή Βαθιά, Ανοίγεις το στόμα Αυτά είναι μην τα Μην τα Αυτά μην τα Τέλος πάντων Τάσε καλά ρε Αποστολή συνεχίζεται έτσι Ψυχή βαθιά Γεια σας Γεια σας Στην εκπομπή του κυρίου Τσένο Τσένο. Τσένο Μάλιστα Τσεντσένο Αυτονομιστή που λέμε αυτόν Ο Τένος Ο Τσένος Ο Ναι Μάλιστα Τσεντσένος. Και Κέρδισα μια δρομή Παραπολιτικά, εγύ. Παραπολιτικά, εγύ. Παραπολιτικά, εγύ. Παραπολιτικά, παρακαλώ. Λοιπόν, ονομά... Μας, και από την εκπομπή του κυρίου Τσένο μία δωρομυτακή 50 ευρώ. Oh, Όχι, γέροντα πίσω. την ευχή. Συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια. Να καλά. είστε τυχερό πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Παίξτε πάρα πολύ. και έναν τζόκερ. Και συγχαρητήρια και, και καλωρίζει και η καινούρια θέση που είστε. Ευχαριστούμε για τη θέση μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ από θέσεω. Κύριοι μου από πού θα, από πού θα την, την επιταγή. Εμείς είμαστε στη συγκρού εκεί που κάνουν τα, τα, τα, τα πιάτσα. Τα πιάτα, τι αριθμό. Είστε μωρέ, λάκα χαίνει. Ναι. Έλα κυρία. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Με την κυρία Τάνγκα θα ήθελα να μιλήσω. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, είμαι στο πόδι τη, στο αριστερό. Α, εντάξει, τότε θα πάω στο δεξί, θα σα ξαναπάρω. Γεια σα. Μπορώ να μετακινηθώ αμέσω. Κρίμα. Ε, ναι, γεια σα. Γεια σα. Ραδιόφωνο εκεί. Ναι, ναι, ραδιόφωνο. Α, ναι, ρωτήσω κάτι. Είχα και δει μια δωρεοπικαγή και είχα, επειδή εγώ δεν μπορούσα να έρθει είπα σε ένα κούρι. Δημ... Τι έγινε, πολύ χρήμα δίνουμε. Και ήρθε. <laughs> Για να αν είστε Μισό λεπτάκι 50 ευρώ ήταν η τελεπιταγή. Ναι, ναι, ναι. 50 από εδώ, 40 ο με τη βενζίνη. Χαμό, Κούτσα ναι. από εδώ, κούτσα από εκεί, να σου πω. Χαμόχι, να οι αυξήσει στου μισθού. Λοιπόν, Μήπω να. δεν δε βλέπω καθόλου αυξήσει στου μισθού. Λάθο κάνει. Μήπω να σα δώσω τηλέφωνο από κάποια επενδυτική. Λέτε, Είστε έτοιμοι για επένδυση. Θέλετε να πάρετε μετοχέ για το ελληνικό. Γιατί δεν δε βλέπω να προχωράει, δεν φτουράει εκεί. Για τον άμο θέλω, για τον άμο. Το, να, να. να Μεγαλοπιαστήκαμε κιόλα, βεβαίως. Για τον άμο λέω. Ναι, όχι, δεν είναι κακά. Ναι, ναι, ναι. Νάμος, Νάμος. Σπω εγώ, όχι. Στο ελληνικό, βέβαια, έχουμε ανάγκη να σου πω αλήθεια, γιατί δεν ζουλάνε οι Αν μπορείτε κάτι να τσοντάρετε εκεί. Το ελληνικό, ε. Ε, ναι, τώρα Άρα... είναι ο νανογιλέκος μόνος του και παλεύει να σκάβει με το φτιάρι. Αχ, να σου Ε, παιδ Μπουζούκι Εκεί στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στο Αριστοτέλειο, βιβλιοθήκη δεν έχει Το έπιπλο ή το κτίριο Με... Όχι. Ε, Έπιπλο θέλουν να φτιάξουν ή να, να τοποθετήσουν βιβλία Δεν το έχουνε καθαρό, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα Λένε και στους μπάτσους, εδώ θα κάνουμε βιβλιοθήκη, κοιτάει ο ένας τον άλλον, σου λέει τι χρειάζεται ε... Δεν μπορώ έχουν βιβλιοθήκη με βιβλία πάνω. Δεν, το... δεν πάνω είμαι σίγουρο, πάνω... δεν μπορώ να πάνω... το πω με σιγουριά αυτό. Βιβλιοθήκη με βιβλία ούτε, μου φαίνεται άμα ακραίο. Δεν έχουν καθόλου βιβλία τα παιδιά. Έχει δίκιο η κυβέρνησή μα. Αν έχουν ήδη, άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Για να μου πει άμα είχαν ήδη βιβλιοθήκη με βιβλία πάνω. Δεν ξέρω αν είχε πάνω βιβλία. Δεν βιβλιοθήκη είχαν. Αυτού του έχω ικανού να είχαν βιβλιοθήκη, να είχαν βιβλία. Να πήγαν οι πανεπιστημιακοί να τα αφαιρέσουν για να πούν δεν έχουμε βιβλιοθήκη, α πλακώσουμε του νέου να κάνουν αλλού Σωστό. Να σου πω κάτι. Βγήκε ένα τρελός λέει στο Σύνταγμα και κρατάει όπλο. Είναι αληθιά. Το αποκλεί. Σήμερα το άκουσα. Μητσοτάκι έχουμε, όλα παίζουνε. Ποιο είναι ο τρελό, αυτό ή εμεί που καθόμαστε και του ανεχόμαστε. Η ιστορία θα δείξει. Πώ περνάτε στο καπιταλισμό όλα καλά. Άντε πάλι, καλά είμαστε. Να μη σε γιορτάζω. Καλά είναι. Μπράβο, άντε, έχουμε μάθει. Σα ο πόνο, ε. Δεν είναι ότι αρέσει, έχουμε βρει τα κατάλληλα λιπαντικά. Α, δεν μπορώ με εγώ. Δεν με νοιάζει, δεν σε ρώτησα. Αποστολή! Ορίστε! Λοιπόν, σε πήρα βασικά μετά από πολύ εσωτερική διαπάλη. Και Σου πολλά πήρα κινητό ναι. να μιλάμε όλη μέρα. γιακέ το βλάχου τις καλλιστί φλογέρα Σου χασαραχά κλουκού μολάκερο ταψί σου πήρα τη φανέλα του άντι καψί α σιγόμη ναι α, ναι μην τα περιδεύουμε ήθελα να το κάνω σοβαρό βασικά γιατί εσύ θα, θα το κάνεις ναι, σοβαρό άντε βρε νούμερο θα το κάνω όσο γίνεται εντάξει, για να μην σου δείξω τη βιζάρα μου να καταλάβεις πώς είμαι αλλά τέλος πάντων οπα Άμα θα αλήστ τη βιζάρα μου θα καταλάβεις τι είμαι ይπαχουνες Ο... θη Ο... τραγανά α ναι και τριχωτά afta είναι λοιπόν ήθελα να σου ανα... Μια και είχα ακούσει σε μια εκπομπή σου ότι είχε πάρει ένα συμπατριώτη μου κάποια στιγμή. Ότι είχε πάει στην εξέταση για την ελληνική ηθαγένεια και τον κόψανε. Ενώ μίλαγε καλά ελληνικά, μάλλον είχε διαβάσει, είχε εξεταστεί σε αυτό το ωραίο σύστημα με την Τράπεζα των Θεμάτων και είχε περάσει ο άνθρωπο και ξαφνικά τον είχαν κόψει. Λοιπόν, επειδή και εγώ είμαι από την Αλβανία, όπω κατάλαβε. Πώ το κατάλαβε. Πού πάρει... το ξέρει, είμαι εγώ. Πώ το κατάλαβε από τη φωνή μου, το ξέρω εγώ. Πε μου, λίγο φαντάρο. Φαντάρο, εννοείται. Φαντάριο, φαντάριο, φαντάριο. Όχι, φαντάριο, μορμαστόρ, ρε, που είστε πίσω, μορφέ. Επώρα σε κατάλαβα, τσίψα, τσίψα. Τι, χαρά! Όλα, το σλίσα, όλα, εγώ. Κύψα, δεν θα πει τίποτα, Μωρέ, λόγια. Άκουσε με λίγο, Μωρέ. Να πω ότι παράπονό μου και μετά. Επέστη Κάτι... παράπονο, όσο να συννοηθούμε, τώρα σε καταλαβαίνω. Να, α, μάγιστα. Μα, Μάλτα, εγώ την πατρίδα να πούμε θα την τιμήθω Λοιπόν, και όπω κατάλαβε, τη μητέρα μου που έδωσε, που είναι 70 χρονών, πήγε έδωσε με τράπεζα θεμάτων και εξετάσει 8 ώρε, που κι ένα διαβασμένο μικρότερη ηλικία, α πούμε, δεν τα κατάφερνε. Λοιπόν, καταφέρνει να Αυτή την υπηκότα. και πώ γίνεται εφόσον το πήρε με. γίνεται! Μούλε δεν γίνεται! μα το λέω μωρέ με τα να πούμε και ένα τραγουδάκι. Θα σου πω, θα σου κάνω παραγγελία για την παρασκευή. Ιδιόκο βέβαια τραγούδια, αλλά θα σου πω. Λοιπόν, κόβουνε οι πατριώτε μου και μεγάλε ηλικία και μικροί επειδή δεν έχουν εισόδημα. Δηλαδή, δεν το βάζουν σαν πρώτο ρε παιδί μου, να πει ότι ξέρει τι όσοι δεν έχουν εισόδημα δεν δικαιούνται να δώσουν εξετάσει. Δίνει σετάσει. Το παίρνει και μετά σου λένε, α, δεν μπορεί να το πάρει γιατί δεν έχει εισόδημα φυτάδε χρονιά. Δηλαδή ξεφτηλή και άρφη λέει, Γιώστε το λέω. λογικά θα το ξέρει, αλλά απλά έτσι το απέρωτο. Να γουστέρνει, να γουστέρνει. Λοιπόν, και θα σου κάνω και παραγγελία εφόσον προλαβαίνω για την παραγγελία. Σε παραγγελία δεν θέλω μου την πει τώρα, πολύ καλή προφορά. Είσαι αποκτήσει, με ενοχλεί. Σε ενοχλεί, ναι. θα την γυρίσει όρεμα τώρα, περίμενε. Έτσι λίγο να τα γουστάρουμε. Λοιπόν, ζόμπι, ε! πολύ κακό πρόβλημα με το που έχει μπλέξει άσχημα. Χάσετε καμ***σα τι που φάνενε! Περίμενε! Περίμενε θα τώρα! Περίμενε! Λοιπόν, καταρχάς εσύ εμένα δεν με δώσε τη λάκτα στο σταυρό του Νότου που ήθελες να μου τη δώσεις και επειδή έχω παράπονο γι' αυτό... Παράπονο μου, παράπονο μου στο πρόσωπο μου τη λάκτα παραπονώ μου παραπονώ μου παραπονώ εγώ είχες παραπόνο δεν σου δωσήντα να σου δώσω λάκτα ε βέβαια σε μια ε μας σε είδα πρα... και υπο... λακτάρισα <laughs> <laughs> Λάκτα μισά, <Λάκτα> <Λισα. Ρισα> κατάλαβες. Μα... Μα... <Λισα> δεν είδες, ξέρω είδες να το πιέζει. Μα είδε το δίμετρο κορμάτσι μου και ήθελε να το κάνει δικό σου, αλλά εγώ αρνήθηκα να το ξέρει. Μωρή πηγαλάμπίδε, εσύ τα πα, είσαι τώρα σε κατάλαβα. Είμαι ο κοντό Αλβανό, ο, ο πρόστιχο. Τώρα σε θυμήθηκα, κατάλαβα. <Λισα> ναι, και το φω που σου δώσα για να ανάψει να δει τη μούρη σου να τη φτιάξει έτσι, για να παράσει την παραστάση. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Έλα, τα λέμε. Όλα το σλίσα, όλα εγώ. I'm <laughs>